Το περασμένο Σάββατο ήταν το πρώτο κήρυγμα για το 2010 και ήταν το θέμα μας οι ευχές μας για τη Νέα Χρονιά και όπως σας κόψαμε και τη Βασιλόπιτα. Από σήμερα λοιπόν επίσημος. Συνεχίζουμε τα μαθήματά μας στη γνωστή συνέχεια της ερμηνείας του Ιερού Βιβλίου των Παριμιών του Σολομόντος και θα σας θυμίσω ότι είχαμε σταματήσει πριν στο 2009 δηλαδή είχαμε σταματήσει στο στίχο 9 του 17ου κεφαλαίου σήμερα λοιπόν θα προχωρήσουμε στους δύο επόμενους στίχους στο στίχο 10 και στο στίχο 11 αυτό το οποίο θέλω να σας πω πριν μπούμε σε αυτούς τους δύο στίχους είναι να σας δώσω να καταλάβετε κάτι απλό Άλλα τα μέτρα των ανθρώπων και άλλα τα μέτρα του Θεού Άλλα και αλλιώς ζυγίζουν οι άνθρωποι τις καταστάσεις και τα γεγονότα της ζωής και αλλιώς τα ζυγίζει ο Κύριος. Άλλη η ζυγαριά του Θεού και άλλη η ζυγαριά των ανθρώπων. Και το λέγω αυτό διότι ο χριστιανός άνθρωπος αυτός που θέλει να φέρει επαξίω το όνομα του Χριστού γι' αυτό λέγεται και χριστιανός αυτός θα πρέπει να προσαρμοστεί στα μέτρα και στα σταθμά του Θεού και όχι στη λογική και στο μέτρημα το ανθρώπινο και αυτό θα γίνει πρέπει να γίνει διότι τα πάντα θα συντελεστούν στην τελική κρίση και στην τελική κρίση που θα καθίσουμε όλοι στο εδώλιο του κατηγορουμένου, εκεί πλέον οι κρίσει θα είναι με τα μέτρα και τα σταθμά του Θεού. Εκεί οι κρίσει δεν θα είναι με την ανθρώπινη λογική. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι προσπαθούν να ομορφύνουν τα πράγματα, να τους δώσουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις και διαστάσεις και βλέπεις επί ενώ δια την πορνεία ο Κύριος ομιλεί με πολύ σκληρούς λόγους και με πολύ σκληρές εκφράσεις έρχεται ο άνθρωπος ο ταλέπορος άνθρωπος ο θρασής άνθρωπος να εξομαλύνει την κατάσταση και να υπεί ότι δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα δεν συμβαίνει και τίποτα. Τι έγινε, το αγόρι, το κορίτσι δεν θα ερωτευτεί. Και δυστυχώς εμπίκαμε σε αυτή την νοοτροπία. Δυστυχώς και αθλείω εμπίκαμε στο σκεπτικό αυτό των ανθρώπων. Και ενώ κάποτε πριν από 40-50 χρόνια ακούε το ότι κάποιος εχώρισε τη γυναίκα του και έπλεξε με μια άλλη και έπιανε ανατριχύλα τον κόσμο γιατί ήταν πρωτάκουστο και βαρύτατο αυτό που συνέβη. Σήμερα πλέον το διαζύγιο είναι όπως πολύ σοφά το είπε ένας Άγιος Επίσκοπος που βρίσκεται πλέον σε βαθύ γύρος. Σήμερα το διαζύγιο είναι σαν να πίνεις ένα ποτήρι δροσερό νερό σαν να μην συμβαίνει τίποτα αλλάζεις τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου λες και πας τον οδοντίατρο, και βγάζεις το δόντι και σου βάζει ένα καινούριο σαν να μην συμβαίνει τίποτα δεν είναι όμως έτσι αδερφοί μου αυτό που θα σας παρακαλώ και αυτή είναι η προσπάθειά μας εδώ είναι να φύγουμε από την οτροπία την ανθρώπινη να φύγουμε από το μέτρημα το ανθρώπινο και να βλέπουμε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα ζυγίζει ο Θεός με τη βαρύτητα που ο Κύριος τους δίνει. Συνεπώς εκείνο το οποίον θα πρέπει να αισθάνεσαι και να προσπαθείς να καταλάβεις είναι όχι μόνο το νόημα των λόγων που διαβάζουμε αλλά να μπει πιο βαθιά στο νόημα και στην έννοια των λόγων. Να μπει όσο το δυνατόν βαθύτερα και ή δυνατόν να φτάσεις τη λογική του Θεού. Τη λογική του Θεού που βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να την αγγίξεις αλλά έστω να μπει στο ρυθμό, να μπει στο σκεπτικό, εκεί μπορείς να μπει στο σκεπτικό με ποιο τρόπο δηλαδή σκέπτεται ο Κύριος εκεί μπορείς να φτάσεις γιατί είσαι χριστιανός διότι είσαι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος διότι έχεις υποσχεθεί απόλυτη αφοσίωση και εξάρτηση από τον νόμο του Κυρίου κάνω αυτή την εισαγωγή διότι μέσα στο ιερό κείμενο, όπως και σήμερα, στους δύο στίχους που θα διαβάσουμε, θα δείτε ότι τα θέματα τα οποία μας παρουσιάζει ο Κύριος είναι για την ανθρώπινη λογική ασήματα, παρονυχίδες. Τι ήταν κάποιος μοντέρνος, κοσμικός, θα γέλαγε ηρωνικός και θα έλεγε «Καλά, αυτά τα πράγματα σας απασχολούν σας τους χριστιανούς. Αυτά τα μηδαμινά πράγματα, αυτές οι ελαχιστότητες, αυτές οι ασημαντότητες». Εγώ αγαπητοί μου αδελφοί θέλω να σας πω κάτι, να σας πω τούτο. Ό,τι γράφει η Αγία Γραφή, «Ουέ και αλλή, μας» εάν το θεωρήσουμε μικρό και ασήμαντο εάν ο Κύριος καταξίωσε ένα θέμα, ένα ζήτημα να το βάλει μέσα στον ίδιο του τον νόμο ουέ και αλλήμωνο σε μένα που θα προσπαθήσω να το μειώσω και να το κάνω ασήμαντο τη στιγμή που ο ίδιος ο Κύριος το παρουσιάζει σημαντικό. Το λέγω αυτό για να φύγει επαναλαμβάνω όπως είπα και προηγμένως η νοοτροπία του ασήμαντου από το κεφάλι μας. Να φύγει από το κεφάλι μας, από τη λογική μας, από την καρδιά μας η νοοτροπία του δεν είναι τίποτα, δεν βαριέσαι, μην ασχολείσαι. Δεν υπάρχει αυτή η λογική στον χριστιανό. Δεν πρέπει να υπάρχει. Και αν ο Κύριος μας είπε ότι διαπάν ρήμα αργών αποδώσουσαν οι άνθρωποι λόγων εν ημέρα κρίσεως δηλαδή για μια αργολογία που είναι η ημέρες μας οι ημέρες μας είναι γεωμάτιες αργολογίες αν για κάθε μια από αυτοί θα δώσουμε λόγο κατά την ημέρα της κρίσεως και το λέει αυτό ποιο, ο δικαστής το λέει δεν το λέω εγώ, το λέει ο δικαστής, ο, αυτός ο οποίος θα μας δικάσει. Από εκεί και πέρα θα είμαστε πολύ ανόητοι να εμένουμε και να επιμένουμε στην οτροπία την ανθρώπινη του δεν βαριέσαι» και «δεν γίνει τίποτα» και ασχοληθείτε με τίποτα άλλα. Και δυστυχώς το κακό είναι ότι σε αυτή την οτροπία βάλαμε και τα παιδιά μας και όταν έρχονται τα παιδιά για εξομολόγηση σα το λέγω Έρχονται θα έλεγα κάποια με κάποια περισσή και όταν τους, μιλ, τους μιλούμε για, για πράγματα ηθικής και παρθενίας και αγνότητας επειδή τα έχετε εσείς καλλιεργήσει στραβά και ανάποδα έρχεται το παιδί και σου λέει ας τα παππούλια άλλα, άλλα. Αυτά δεν είναι τίποτα. Καταλάβατε το έγκλημα. Αυτά τα παιδιά θα είναι μεθά η οι γονείς. Αυτή είναι η δεύτερη γενιά, είναι η επόμενη Ελλάδα αυτή, αυτά τα παιδιά. Καταλάβατε που της στέλνετε την Ελλάδα, που της στέλνουμε εμείς, η γενιά, η δικιά μας, που στέλνουμε τα παιδιά μας. Συνεχίζω λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα στις λεπτομέρειες εντός εισαγωγικών λεπτομέρειες κατά άνθρωπον αλλά σημαντικά πράγματα δια του νόμου του Κυρίου στίχος 10 λοιπόν συντρίβει απειλή καρδίαν φρονή μου. τι λέγει εδώ ο νόμος του Κυρίου Ποιο είναι ο φρόνιμος. Ο φρόνιμος είναι αυτός που έχει το μυαλό στη θέση του. Ο φρόνιμος ή σόφρον είναι το αντίθετο του άφρωνος. Σόφρον ή φρόνιμος είναι ο άνθρωπος ο μυαλωμένος. Ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος, του οποίου το μυαλό και η καρδιά λειτουργούν. Σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου και με τον νόμο του. Αυτός είναι ο Σόφρον, αυτός είναι ο Φρόνιμος. Ο Φρόνιμος άνθρωπος λοιπόν, τι κάνει, μας λέγει εδώ ο νόμο του Κυρίου. Όταν στον Φρόνιμο άνθρωπο, στον άνθρωπο του Θεού, λέγει, του κάνεις μία υπόδειξη, του κάνεις έναν έλεγχο, μία απειλή. Ο φρόνιμος αντιδρά, αλλά πώς αντιδρά. Έχει κατά νου, το παράδειγμα του Κυρίου και των Αγίων. Και όπως ο Κύριος ο Αθώς, ελθυμίστε εκεί τις σκληρές ημέρες του πάθους του όταν υβρίζετο όταν εκατηγορείτο για πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει όταν επεστρατεύτησαν ψευδομάρτυρες για να καταγγείλουν ψευδή στοιχεία εις βάρος του Κυρίου ενθυμίστε ότι ο Κύριος Εσιώπα, ουδέν απεκρίνατο, ουδέι Ιησούς ουδέν απεκρίνατο. Τον ρωτάει ο Πιλάτος, τι ούτι σου καταμαρτυρούσει, τι κατηγορίες είναι αυτές που σου λένε αυτοί οι άνθρωποι, ουδέι Ιησούς εσιόπα. ο δέη Ιησούς σου δεν απεκρίνατο. Αυτή είναι η στάση του σωστού χριστιανού. Επροχτές διάβαζα στο σπίτι μου, διάβαζα το μαρτύριο του Κυρίου, τη σταύρωσή του εκεί στο καταμάρκον Ευαγγέλιο. Και είδα και παρακολούθησα και παρακολουθώ ότι όντως ο Κύριος κατά τη διάρκεια του πάθους του ούτε μία φορά δεν άνοιξε το στόμα του να υπερασπιστεί τον εαυτόν του. Και ακόμα εκεί σε εκείνη την περίπτωση που ενθυμίστε ότι κάποιος λέγει εκ των παρεστικότων εδώ και ράπισμα, θυμάστε στο δικαστήριο εκεί που είναι ενώπιον του Άννα και του Καγιάφα και ο Κύριος ερωτάτε και δίνει η απάντηση ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού εσύ του λέει είσαι ο Υιός του Θεού εσύ είπα του λέγει όντως αυτή είναι η αλήθεια εκείνη την ώρα λέει σηκώθηκε κάποιος και πήγε και ράπησε χαστούκεσε τον Κύριο και τότε λέγει ότι ο Κύριος τον ρωτάει εάν είπα κάτι κακό πες μου τι κακό είπα εάν όμως είπα κάτι καλό γιατί με χτυπάς εδώ παραξηγείται ο λόγος αυτός του Κυρίου ο Κύριος εδώ δεν παραπονιέται δεν παραπονιέται. Δεν νομίζετε τον πόνεσε το χαστούκι που του δώσε αυτός. Γιατί όμως ομιλεί εκείνη τη στιγμή. Για να μην μείνει η εντύπωση σε κανένα ότι το χαστούκι αυτό είναι δικαιολογημένο και ότι ο Χριστός έστω και εκείνη τη στιγμή έκανε κάτι κακό. Πες του του λέει τι κακό έκανε. Κι αν δεν έκανα κακό, τότε γιατί με χτύπησε. Δεν παραπονείτε, δεν ζητάει το λόγο γιατί αδικήθηκε. Ο Κύριος όλη του τη ζωή αδικήθηκε. Εκείνη όμως τη στιγμή ζητάει το λόγο γιατί. Ακριβώς διότι θέλει να κρατάμε εμείς υπόψη μας ότι ο Κύριος είναι αναμάρτητος. Δεν έφαγε δικαιολογημένα το χαστούκι αλλά και εκείνη τη στιγμή αδικαιολόγητα Δεν έχει λοιπόν ανοίξει το στόμα του και μία φορά να υπερασπιστεί τον εαυτό του Θυμάστε τι του είπε ο Πιλάτος Ακούστε του λέει πόσα σου λένε όταν βγήκε εκεί στον εξώστη του παλατιού του ο πιλάτο. και τον ρωτάει «Τι επί ίσας, γιατί κάνουν έτσι αυτοί από κάτω, γιατί λυσάνε, τι επι γιατι κανουν ετσι εσύ, τι, λυστείς, τι, τι, τι παλιάνθρωπος είσαι εσύ για να, για να ουρλιάζουν αυτοί απ' έξω, τι επί τι έκανες». «Ο δε Ιησούς απόκριση που κέδωκεν αυτό». Τι να, τι να του πει ο Κύριος, τι έκανε. Να του απαριθμίσει τα έργα του. Να του απαριθμίσει τις διδασκαλίες του. Να του απαριθμίσει τις ευεργεσίε που έκανε στους ανθρώπους. Ουδένα με κρύβε. Συνεπώς και ο φρόνιμος άνθρωπος όταν είναι αθώς, για αυτό που κατηγορείται ή γι' αυτό που ελέγχεται δεν αποκρίνεται σε κατηγορεί κάποιος για κάτι σε ελέγχει για κάτι που δεν έχεις κάνει δεν θα σηκώσει τη φωνή σου δεν θα κραβγάσεις έτσι λέει ο προφήτης Ισαΐας για τον Χριστόν κατηγορήθηκε λέει αλλά δεν εκράυγασε δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του δεν έβαλε τις φωνές δεν έβαλε τις φωνές θα κατηγορηθείς αν θες να είσαι μαθητής του Χριστού αν θες να φέρεις επαξίω το όνομα του Χριστού και να λέγεσαι χριστιανός θα κατηγορηθείς αδίκος, αλλά δεν θα κραυγάσεις αλλά δεν θα μιλήσεις υπέρ του εαυτού σου θα πρέπει να κινηθείς με βάση το πρότυπων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα βάλεις το κεφάλι κάτω και θα στρίψεις. Εάν είσαι ένοχος όμως για αυτό που κατηγορήσε, τότε θα ζητήσεις και συγγνώμη. Τα ακούσαμε καλά, αυτό Έχει. θα το ξαναρωτήσω. Το ακούσαμε καλά, Έχει. γιατί ακριβώς επ' αυτού θα μείνουμε λίγο. Σε κρίνει κάποιο διότι βάφτηκε διότι ντύθηκες σάσκιμα με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τη διδασκαλία του Κυρίου. <κοί> Και όντως έτσι είναι. Εάν είναι έτσι εκεί θα ζητήσει συγγνώμη. Τι είπα, θα ζητήσω συγγνώμη. Είδατε εσείς κανέναν ποτέ τέτοιο. μήπω. μήπως Είδατε ποτέ έστω και στον εαυτό σας μια τέτοια συμπεριφορά που ξέρετε ότι όλοι μέσα, μέσα στις παραβάσεις είμαστε μέσα στις πτώσεις είμαστε όλοι έτσι όταν κάποιος θα σου πει κάτι για αυτό που όντως παραβιάζεις ποια είναι η στάση σου η απαντητική σου στάση επάνω απέναντι στην πρόκληση αυτού του ανθρώπου Ζητά συγγνώμη; ή διεκδική το δίκιο σου Και ποιο δίκιο Ποιο, μπράβο. ποιο δίκιο Ποιο δίκιο Σε ελέγχει γιατί φόρεσε παντελόνι Και φωνάζεις και διαμαρτύρεσαι Και διεκδικείς το δίκιο σου Ποιο δίκιο Το δίκιο του παντελονιού Έχει το παντελόνι δίκιο Ποιο δίκιο το δίκιο του βαψίματος έχει το βάψιμα δίκιο Ποιο δίκιο Το δίκιο του ότι έφαγε τετάρτη και Παρασκευή ή χάλασε στην Αγία Τεσσαρακοστή έχει δίκιο η παραβίαση της νηστείας Δεν έχει δίκιο Εκείνη την ώρα λοιπόν θα βάλει στο κεφαλικά του θα ζητήσεις συγγνώμη, σκανδάλισσες και ξέρεις τι σημαίνει σκανδάλισε, Να σου θυμίσω ένα λόγο του Κυρίου. Όποιος σκανδαλίσει λέει ένα των μικρών τούτων, ποιοι είναι οι μικροί τούτοι, δεν είναι τα παιδάκια, είναι και τα παιδάκια αλλά είναι οι άνθρωποι, οι απλοί, οι απλοί άνθρωποι που μαθαίνουν σωστά τον νόμο του Κυρίου και τον τηρούν. όποιο λέει σκανδαλίσει ένα μικρό ανθρωπάκο τέτοιο ναι. Καλύτερα να βάλει μια μιλόπετρα και να πέσει μες στη θάλασσα να πηγεί. Γι' αυτό το λέει ο Χριστός αδελφί μου, ο κριτή, ο δικαστής Γιατί λοιπόν κραυγάζεις γιατί λοιπόν διαμαρτύρεσαι, τι υπερασπίζεσαι εκείνη τη στιγμή, όταν σε κατηγορούν δικαίω. Εάν σε κατηγορήσω να δίκος, δεν απαντάς, δεν μιλάς, δεν μιλάς, δεν απαντάς. Πέσεις το αυτό που είπε μέσα σου να το πεις, αυτό που είπε ο Κύριος επί του σταυρού, ουγαρίδας ή τι πιούσι; Δεν ξέρει ο άνθρωπος. και αφού δεν ξέρει ο άνθρωπος, είναι δικαιολογημένος με κατηγορία δίκως για κάτι όμως που δεν το ξέρει γι' αυτό λοιπόν ας είναι δικαιολογημένος συγχωρεμένος από μένα Ούγαροι γασιτήπιους δεν ξέρει τι κάνει εμείς κάθε άλλο αδελφοί και πιστέψτε με ότι ποτέ μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ 20 χρόνια τώρα κι εγώ πλέον εξομολόγως δεν ευρέθηκε ένας άνθρωπος να έρθει να μου πει να μου εξομολογηθεί ότι την ώρα που ελέγχεται διαμαρτύρεται και φωνάζει κανένας και θα δεις αν είναι αμάρτημα αυτό θα το δεις στον επόμενο στίχο κάντε λίγο υπομονή θα το δείτε στον επόμενο στίχο ένα παράδειγμα εδώ στις 28 Αυγούστου εορτάζει ένας ασκητής Άγιος το όνομά του Μωυσής ο Αιθίωψ. Αιθίωψ διότι ήταν μάγος, ήταν κάτω εκεί από την Αφρική, τα μέρη της Αφρικής. Αυτός πριν βρεθεί στο δρόμο του Θεού ήταν κακούργος, εγκληματίας. Κάποτε όμως τον επισκίασε η χάρη του Κυρίου τον φώτισε ο Θεός και μπήκε στον δρόμο της μετανία και της διόρθωσης και άλλαξε όταν άλλαξε έμεινε εκεί μαζί στο μοναστήρι και άρχισε να διακρίνεται στην αρετή από όλους τους άλλους μοναχούς που ήταν εκεί στο μοναστήρι και κάποτε επεσκέφθη το μοναστήριο Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και τον είδε, τον διέκρινε, του άρεσε η συστολή του, η ταπεινωσή του, ο τρόπος της συμπεριφοράς του και τον κάλεσε τον Άγιο Μωυσή να πάει να τον χειροτονήσει η Πράγματι, αφού πήρε την ευλογία του Ιγουμένου, κατέβηκε στην πόλη, στην Αντιόχεια, στη, συγγνώμη, στην Αλεξάνδρεια να πάει να χειροτονηθεί η ιερέα. Τον χειροτόνησε. Κάποια μέρα λοιπόν που θα λειτουργούσαν όλοι οι ιερεί για να δείξει ο Πατριάρχης και στους άλλους ιερεί την αγιότητα και σεμνότητα και ταπείνωση αυτού του Αγίου Ανθρώπου, του Αγίου Μωυσέως, συνεννοείται με το διάκοτο και του λέει «Κοίταξε να δεις, τώρα που θα έρθει ο Μωυσής, ο Μαύρος, πήγαινε να του επιτεθείς, να του μιλήσεις σκληρά, να του μιλήσεις άσχημα, πες του κουβέντες βαριέ. Σε λίγη ώρα έφτασε και ο πατήρ Μωυσής, ο Άγιος Μωυσής, έφερε ο άνθρωπος τα αμφιά του, να ενδυθεί και αυτός να λειτουργήσει και την ώρα που ήταν έτοιμος να λειτουργήσει πάει ο Διάκος που είχε την εντολή από τον Πατριάρχη και άρχισε να του μιλάει σκληρά. «Τι θες εσύ, μαύρε, ληστή, δεν θυμάσαι το παρελθόν σου». Όλοι ξέρανε ποιο ήταν παλαιά. «Κακούργε». Ήρθεσαι εδώ, τι δουλειά έχει εσύ εδώ, σήκω φύγε. Και άλλες τέτοιες παρόμοιες φράσεις. Ο δε Ιησούς σιώπα. Έβαλε το κεφάλι κάτω πήρε, μάζεψε πάλι τα αμφιά του και έστριψε να φύγει. Ψου, ψου, ψου, ψου, ψου, ψου, ψου, ψου, η παπάδες πίσω, ε, ψου, ψου, ψου. Και τι συζητούσαν Α είδες λέει Ο δίθεν Άγιος λέει είδες παραξηγήθηκε Παραξηγήθηκε θύμωσε έφυγε Θύμωσε Το άκουσε ο πατριάρχης Πιάνει πάλι το διάκοτο. Του λέει ακουδώ Πήγαινε κοντά Πήγαινε κοντά εκεί που φεύγει Μη σε πάρει χαμπάρι όμως Στήσε αυτή να δεις τι λέει Τι λέει καθοδόν Πράγματι Πήγε ο Διάκος διακριτικά πίσω του, χωρίς να τον καταλάβει ο Άγιος Μωυσής και τον άκουσε τι, τι παρακαλώ, τι, κατηγορούσε τον εαυτό του, Άγιο Άγιος Μωυσής. ήβριζε και εξεφτέλησε τον εαυτό του, δίκιο έχει, του λέγε, έλεγε στον εαυτό του, δίκιο έχει ο Διάκος, τι δουλειά είσαι εσύ εδώ, δεν πα να κλειστείς στο μοναστήρι σου να κλάψεις αμαρτίε σου τα εγκλήματά σου τι δουλειά έχει εδώ και κατεξεφτέληζε τον εαυτόν του γυρίζει πίσω ο Διάκος του λέει δέσποτα το και το Εξεπλάγει, του λέει τάχνις ούτε θύμωσε με αυτά που τον κατηγόρησαν ούτε θύμωσε με αυτούς τους κατηγόρους με μένα που τον ύβρισα καθόλου τίποτα Διαρκώς, διαρκώς, διαρκώς κατηγορούσε τον εαυτόν του. Πήγαινε του λέει μήλα του να γυρίσει πίσω. Πράγματι επήγε, του μίλησε υπάκουος, επέστρεψε. Του λέει ο πατριάρχης είχαμε σκοπό να λειτουργήσουμε όλοι μαζί. Όχι, θα λειτουργήσεις μόνος. Μόνο εσύ είσαι άξιος να λειτουργήσεις. Θα λειτουργήσεις μόνος. Και όλοι επαρίσταντο το γύρο και παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία από τον όντως Άγιο Μωυσή τον Αυθίωπ. Αυτή είναι η στάση του Χριστιανού. Αυτός είναι ο τρόπος της συμπεριφοράς. Ενώ αντίθετα τι μας λέγει παρακάτω. Άφρον δε μαστιγωθείς ού και ενώ λέγει ο σόφρον άνθρωπος εάν μεν δικαίως τον κατηγορούν κατηγορεί και αυτός επιπροσθέτως τον εαυτόν του και αν αδίκως τον κατηγορούν σιωπά ο άφρον, ο ασεβής δηλαδή αντιδρά και αυτός με δύο τρόπους ή θα κραυγάσει και θα αρχίζει να υβρίζει και αυτός καλή ώρα σαν και εμάς ή θα γελάει, μα ού ουκ και αισθάνεται. Ή θα γελάει, ανέστητος. Εκεί θα τον ελέγχουν, εκεί θα του λένε για τις πορνίες του και αυτό θα καν χάζει. Θα γελάει, ασεβή σον, σον Ή θα είναι θρασίς με την έννοια να περιπέζει και να περιγελά ούτε ιερό και ότι όσιο. Ή θα κραυγάζει και θα υπερασπίζεται τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Πρόσεξε τώρα. Ζύγη. Ζύγια, πόσα ζύγια μας δίνει ο νόμος του Κυρίου, είδατε. Κάθε μάθημα έχουμε και ζύγια. Να ζύγια λοιπόν. Να ζύγια. Πώς αντιδράσεις όταν ο άλλος σε κρίνει σε έλεξ. Γιατί, γιατί αντιδράσει. ξέρεις γιατί, γιατί, γιατί, όλοι μας αρέσει η κολακία. Ψέμα, δώσ' μας ψέμα και άσε μας. Ενώ ξέρεις και ξέρω τι φίδια φαρμακερά είμαστε και τι ελαϊνά σκουλίκια είμαστε ενώπιον του Θεού, θέλουμε όμως ο άλλος να έρθει δίπλα μας και να μας πει κολακευτικά λόγια. Συ δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από εσένα. Και αντί να κοιτάξει τον εαυτό στον καθρέφτη και να πεις τι λέει ρε βλάκα, ρε βλάκα λέει ρε ηλίθιε τα σε αυτά που σου είπανε. Τι βλακία σου λένε ο κόσμος και κάθεσαι και τα πιστεύεις. Δεν ξέρεις ποιος είσαι. Δεν ξέρεις τις ερεηνοδητές σου. Δεν ξέρεις τις αθλιοδητές σου. Να κάνουμε αυτό που έκανε ο Άγιος Μωυσής. Εσύ αντίθετα επαναπάβεσαι, κοιμάσαι ήσυχα και γλυκά επάνω στα ψέματα τα οποία, με τα οποία ψευστολίζουν οι άνθρωποι του κόσμου ή μάλλον του υπόκοσμου. <και>, και επομένως αφού μας αρέσει το ψέμα φυσικό είναι να μη θέλουμε την κριτική του άλλου. Στο βιβλίο μέσα που εβγάλαμε για το μακαριστό το δασκαλό μας εδώ το γράφω μέσα το γράφω μέσα να δεις τι είναι ο άνθρωπος του Θεού το γράφω μέσα μου έλεγε πολλές φορές εκεί στην πατραϊκή που δούλευα μου λέει στην πατραϊκή ερχόταν μου λέει με μου λέγανε τι καλώς που είσαι και αυτά δεν έδινα σημασία ένα ήταν ο φίλος μου μες στη φυλάκη, με στη, στην εργασία. ένα ήταν ο φίλος. Ποιος του λέω. Ήταν ένας μου λέει που δεν μάφηνε σε χλωρό κλάρι. Ήταν ο κριτής μου. Σε κάθε μου βήμα με παρακολουθούσε με το μικροσκόπιο μήπω κάνω κανένα Έ, ε, αυτόν μου λέει εγώ αγάπηκα. Αυτό μου λέει το έκανε πολλές φορές και με εμπάθεια. να, να με κατηγορήσει για κάτι. Εγώ το χαιρόμουνε. Γιατί μου άνοιγε τα μάτια να δω τα λάθη μου. Ακούς τον άνθρωπο του Θεού. Τον ακούς τον άνθρωπο του Θεού. Να γιατί σας είπα ότι ευτύχησα εγώ στη ζωή μου να έχω ένα τέτοιον Άγιο δάσκαλο. Ευτύχησα. Και αυτό που έκανα το να γράψω αυτό το βιβλιαρόγιο, το ελάχιστο, το τίποτα είναι μπροστά στα όσα μου έχει προσφέρει αυτή η Άγια Ψυχή. Και τώρα πάμε στο δεύτερο στίχο. Είναι συνέχεια του πρώτου δεύτερο στίχο. Ο στίχος 11. Εδώ προσέξτε. Ήδη τον είπαμε τον μισό στίχο. Τον είπαμε. Ο άλλος μισός είναι ο κεραυνός. Τι λέει ο μισός ο στίχος; Αντιλογίας εγύρι πας κακός. Όταν λέγει τον τον τον ελέγχης, τον, ελέχης, τον κρίνης, για αυτό που έκανε τον κακό για το κακό που έκανε. Έτσι. Που θα πρέπει να βάλει το κεφάλι κάτι. Σαν και εμάς καλή ώρα. Τι κάνει λέει, είναι. Αντιλογίας ε, γύρι αρχίζει και σου βγάζει γλώσσα αρχίζει το χειρότερο και υπερασπίζεται το αμαρτημά του αυτό κι αν είναι δυστύχημα μεγάλο ενώ ξέρει ότι και το ρούχο που φόρεσε είναι απρεπές ενώ ξέρει ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται είναι αγενής άσεμνος ενώπιον του Θεού ενώ ξέρει ότι τα φτιασίδια ο Θεός δεν τα θέλει. Το ξέρει πολύ καλά το ξέρει. Εν τούτης, τρέχει να υπερασπιστεί τον εαυτό. Και ποιος εσύ εμένα θα μου πεις δεν ξέρω εγώ και εσύ ποιο είσαι και το ένα και το άλλο. Άι κρύψου, άι κάνε, φτιάξε, δεν τρέπεσαι, καλά κάνω. αντιλογία σε γύρι ποιος παρακαλώ ο κάθε κακός και επειδή είναι κακός ανάποδος άνθρωπος δηλαδή ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή μ? το βρήκαμε εδώ μέσα το βρήκαμε στις μέσα θα το έχετε ξεχάσει οπωσδήποτε τι λέει μη έλεγε κακούς ή να με μισήσωσης Αφού ο κακός θα σου αρχίσει και θα υπερασπίζεται τα λάθη του, τις αμαρτίες του, τα εγκλήματά του ενδεχομένως και θα σου πει καλά κάνω! Και θα αρχίσει ενδεχομένως και να υβρίζει και να μπλαστιμάει και να πολλαπλασιάζει τις αμαρτίες του λέει η Αγία Γραφή, καλύτερα άστον μην του, μη του, μη του μπαίνει στη μύτη, του στη μύτη, σιώπα του κάνεις μια φορά παρατήρηση έγινε επανάσταση τι ξαναπας, μη έλεγχε κακούς μην τον ελέγχει τον κακό. Γι' αυτό πολλές φορές που βλέπετε εδώ, τα είπα. Μια φορά τάπα, δύο φορέ τάπα, τρει φορέ τάπα, τελείωσε. Δεν τα ξαναλέω. Γιατί, αν θε διορθώ αν άλλαξε, αν θε δικό σου θέμα. Δεν είναι δικό μου. Αν το πω, το ξαναπώ, το ξαναπώ, ξέρει, θα γίνει. Ε? Αυτό που έγινε Να. Να. Φύγαλε Θα μου πεις σε νοιάζει Όχι Δεν με νοιάζει. Αν με νοιάζει κάτι με νοιάζει Διότι περιφρονείται ο λόγος του Κυρίου Αλλά Η Αγία Γραφή μου συνιστά Τον κακό Μην το τσιγκλάς Ας. Κι αν είσαι από αυτού που αγριεύουν όταν σου κάνει κάποιο υπόδειξη, σημαίνει ότι είσαι από τους κακούς, Εσύ κι εγώ. Που θα βγάλει γλώσσα, θα γυρίσει αντιλογίες. θα υπερασπιστώ τα λάθη μου, το χειρότερο από τα εγκλήματα είναι αυτό. Το χειρότερο. Να υπερασπιστώ τι αμαρτίε μου. Υπάρχει χειρότερο, πείτε μου να υπερασπιστώ τι να υπερασπιστώ ότι τρώω σουβλάκια μέσα στη Σαρακοστή να το υπερασπιστώ ενώ το ξέρω να υπερασπιστώ δεν υπάρχει δικαιολογία άρρωστος μπορεί να είσαι να είσαι ό,τι θες να το πει ο γιατρός κρύψου μην προκαλείς τι να, τι, τι να υπερασπιστώ να υπερασπιστώ την αμαρτία μου να υπερασπιστώ την αθλιότητά μου ακούσε εκεί λέει ο παπάς να μου πει εμένα για που πήγα με παντελόνι να κοινωνήσω και παμέ. τι θέλει να σου πει δηλαδή συγχαρητήρια τι θέλει να σου πει τι καλά που είσαι τι καλή γυναίκα που είσαι και έτσι πρέπει να ερχόνται όλοι σαν τον μακαριστό τον Χριστόδουλο Θεός φορέχτο τον, τον, τον ταλέπορο τι να σου πει ελάτε με τα shorts. τι να σου πει αυτό να σου πει Τι να σου πει αυτό είναι κατάπτωση. Δεν το ξέρεις Δεν έμαθες ποτέ Ποιο είναι ο ηθικός νόμος του Ευαγγελίου Δεν τον άκουσες ποτέ Εσύ αυτό Και στον κεραυνό τώρα Ο δε κύριος Για αυτό το μικρό Το ασήματο έτσι Για το ασήματο για την παρονυχίδα που δεν το άκουσα είπαμε ποτέ στην εξομολόγηση ποτέ ότι παππούλη μου αρέσει η κολακία και δεν έχω δεν θέλω να ακούω ελέγχου. δεν θέλω να ακούω δεν θέλω να, να, να ακούω να με επαναφέρουν στην τάξη ο δε Κύριος τι λέει ο δε Κύριος τι θα κάνει ο Κύριος ο Κύριος θα κάνει άγγελον ανελεήμωνα εκπέμψει αυτό Ο Κύριος λέει για να τον συνεφέρει το χρασί θα του στείλει λέει άγγελο σκληρό ανελεήμωνα δηλαδή που δεν θα τον λυπηθεί θα τον βαρέσει σαν το χταπόδι δεν το λέω εγώ εδώ το λέει και όχι μόνο το λέει εδώ θα σας πω και δύο παραδείγματα και θα τελειώσω Ακριβώς αυτό που λέει εδώ συνέβη δύο φορές αν θυμάμαι, το θυμάμαι το, και, και, περισσότερες, και περισσότερες γράφει η Γραφή εγώ θα σας πω δύο χαρακτηριστικά ένα της Παλαιάς Διαθήκης και ένα της Κυρινής Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ένας προφήτης ο προφήτης λέγεται Βαλαάμ Και κάποια μέρα επειδή ήξερε ο ειδωλολάτρης βασιλιάς που πολεμούσε με το Ισραηλιτικό λαό ήξερε ότι ο προφήτης θα προσευχηθεί και θα νικήσει ο Ισραηλιτικός λαός έπιασε τον προφήτη και του λέει έλα εδώ, τον πιάνει ο βασιλιάς του του λέει θα σου δώσω όσα δώρα θέλεις να σου δώσω Αρκεί να μην προσευχηθείς για τον Ισραηλιτικό λαό Αντίθετα να καταραστείς τον Ισραηλιτικό λαό Στην αρχή ο προφήτης Ασυμβίβαστος Τι λες του λέει θα κάνω εγώ τέτοια δουλειά Μα εγώ πρέπει να πω αυτά που μου λέει ο Θεός προφήτες ήταν το στόμα των προφητών έτσι δεν λέει το πνεύμα του Άγιον λέει τι λέμε στο πιστεύω το λαγίσαν δια των προφητών εγώ έμε λέει το στόμα του Θεού το στόμα του Αγίου Πνεύματος τι λες τώρα θα με πληρώσει και θα λέω άλλα πράγματα α του λέει θα το κάνεις μα δεν γίνεται θα γίνει μα δεν μπορώ να το κάνω τι μου λες τώρα του αύξησε τα λεφτά Ξαν λέμε πάρε εκατομμύριο ευρώ, για 7 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, κάποιο θα λιγίσει. Και κάποια στιγμή λύγησε. Αντι λέει θα κάνω αυτό που μου πισ. Και πράγματι, το πρωί που ξυπνωσε, το γαϊδουρίου του ο προφίτη. Και ξεκινάει να πάει προς το στρατόπεδο των Ισραηλιτών να του καταραστεί. Ενώ πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε, ξαφνικά το γαϊδούρι σταματάει. Ρεσί, τι έγινε, ξύλο το γαϊδούρι. Το βάργε, το βάργε, το βάργε, το βάργε. Το γαϊδούρι τίποτα στη θέση του, ακίνητου. Βρήσε καλό, καλός βρε αυτό, πήγαινες τι του είχε χαράξει τις πλάτες από το ξύλο το γαϊδούρι τίποτα και κάποια στιγμή τι έγινε το γαϊδούρι μίλησε μίλησε το γαϊδούρι επήρε το γαϊδούρι ανθρώπινη φωνή και του λέει βρε στραβάδι βρε στραβάδι Μάλλον πριν του το πει, το στραβάζει, του λέει κάτι άλλο. Δεν μου λες, του λέει, γιατί με βαράς. Αντί αυτός να εκπλαγεί που άκουσε τον Γαϊδούρη να μιλάει, του λέει, το απαντάει θυμωμένος, του λέει, σε βαράω. Γιατί δεν ακούσα αυτό που σου λέω. Του λέει, έχω παρακούσει, του λέει τον Γαϊδούρη, έχω παρακούσει ποτέ αυτά που τόσα χρόνια σε υπηρετώ, Έχω, έχω παρακούσει ποτέ τα όσα μου λες να κάνω. Του λέει ο προφήτης, όχι λέει δεν έχεις παρακούσει, αλλά σήμερα με κάση σκάσει. Ε, λοιπόν, του λέει, ρε στραβάδι, άνοιξε τα βάδια σου να υδείς. Τι να είδω. Το άνοιξε ο Θεός τα μάτια. Και τι είδε μπροστά. Άγγελον. Ανελεήμονα. Πήγαινε να υπερασπιστεί, πήγαινε να κάνει την παρανομία, έτσι. Και πληρωθεί αυτό. Άγγελο να λέει Διαβάστε την εγγραφή αν θέλετε, διαβάστε. Στο βασιλειόν είναι εκεί πέρα, στο βασιλειόν Τα βιβλία των Βασιλιών. άγγελος λέει με σπασμένη τη ροφέρα, έτοιμο! Έτοιμο με το σπαθί στο χέρι να κόψει κεφάλι. Και μόλις είδε τον άγγελο τότε έπεσε κάτω ο Βαλαάμ και έβαλε μετάνια στον άγγελο και ζήτησε συγχώρηση και φυσικά επέστρεψε πίσω. Άγγελον ανελεήμονα εκπέμψει αυτό. Το δεύτερο παράδειγμα. Στην Καινή Διαθήκη. Καινή διαθήκη υποθέτω ότι θα έχετε όλοι στο σπίτι σα, έτσι. Την έχετε, λοιπόν. Αν έχετε μέσα σα ενδιαφέροντα πνευματικά, να πάτε τώρα στο σπιτάκι σα που τα πάτε, να πάρετε την καινή διαθήκη, να την ανοίξει, παρακαλώ, πράξει, στι πράξει, 12ο κεφάλαιο. Στι πράξει, στο 12ο κεφάλαιο. 12ο κεφάλαιο. Ι, Β, κεφάλαιο. Προ το τέλο είναι το κεφάλαιο εκείνο που περιγράφει να, και γιορτάζει και σήμερα περιγράφει τη φυλάκηση του Αποστόλου Πέτρου που σήμερα έχουμε την Αλυσίδα που τον είχαν δεμένο έχουμε την προσκύνηση της θυμίας Αλύσιος σήμερα <κυρίζει> που θυμάστε πήγε Άγγελος Κυρίου και τον έβγαλε από τη φυλακή τον Άγιο Άγγελο αμέσως μετά τι γίνεται είναι ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης έχει κλείσει τον Πέτρο στη φυλακή. Ο Ηρώδης λοιπόν είναι τρίτος Ηρώδης κατά σειρά. Ο πρώτος Ηρώδης είναι εκείνος που έσφαξε τα παιδιά, Κακούργος. Δεύτερος Ηρώδης είναι αυτός που έσφαξε τον πρόδρομο, Κακούργος, πατέρας γιος. Τώρα γιονός Κακούργος και κύριος. Τρεις Ηρώδες κατά σειρά. Αυτός είπαμε έχει σφάξει τον Ιωάννη, τον Επαγγελιστή Ιωάννη. Μάλλον τον, τον, τον, τον, τον αδερφόν ναι, ναι. Λοιπόν τον Ιάκωβο Τον αδερφόν Ιωάννου Και εγώ μπερδεύτηκα συγγνώμη, Τον Ιάκωβο τον αδερφό Ιωάννου Τον έχει σφάξει Και έχει, έχει κλείσει τώρα στη φυλακή Και τον Πέτρο Εμπάς περιπτώσει τον απελευθερώνει Ο Κύριος τον Πέτρο Και στη συνέχεια Αυτός τι κάνει ο Ηρώδης Ανεβαίνει λέει πάνω σε μια εξέδρα και αρχίζει και μιλάει στο λαό! Πως κάνουν οι δικοί μας εδώ ε! Πολιτικά δεν είδες Και είδες από κάτω τον ο κόσμος ε; Σωτήρα! Σωτήρα της Ελλάδος! Σωτήρας! Ο Σωτήρας! Ο Σωτήρας! Ποιος είναι ο Σωτήρας μωρέ! Ποιος είναι ο Σωτήρας Καραβάλης! Σωτήρας! Παπανέος, ναι, Ο Σωτήρας της Σωτήρας! Έτσι έλεγε τότε ο κόσμος για τον Κυρόδη εσύ του λέει, εσύ εσύ, εσύ δεν θεό! τι φωνή είναι αυτή τον κολακεύανε, ψέματα του λέγανε από κάτω έτσι. τον κολακεύανε από κάτω τον κολακεύανε από κάτω, για την κολακεία σας είπα προηγμένως, τον κολακεύανε από κάτω ο λαός τον κυριοκροτούσε, λέει η φωνή σου δεν είναι φωνή ανθρώπου, είναι φωνή Θεού δεν μα μιλάει άνθρωπος, μας μιλάει Θεός Θα διαβάσει το αποτέλεσμα. Να το διαβάσει όμω. Άγγελο ανελείμωνα. Στέργνει ο κύριο Άγγελο ανελείμωνα εκείνη την ώρα. Γιατί πίστεψε, λέει αυτά που του έλεγε ο κόσμο. Και πατάξα σε αυτόν. Έφαγε, λέει, μια καρπαζά, μια ξεγυρισμένη. Και τι έπαθε ο Ηρώδης, εκεί μπροστά σε όλο το λαό που τον χειροκροτούσε, τι έπαθε, ε, ε, ε, τι, τι. Και γενόμενος σκολικόβροκος απέψυξε. Έφαγε μια τέτοια καρπαζά από τον άγγελο, τόσο δυνατή που τον πέταξε χάμο. Το κορμί του αμέσως έβγαλε, λέει σκουλίκια, τον φάγανε και έφυγε η ψυχή του. Με αυτό το σκληρό τρόπο. Κάνει λάθος ο λόγος του Κυρίου. Όχι. Ήδες τι λέει. Όταν υπερασπίζεσαι το λάθος, όταν βγάζει γλώσσα, όταν πληρώνεσαι όπως πληρώθηκε εκεί, γιατί πληρωνόμαστε και εμείς ξέρετε. Πληρωνόμαστε και εμείς. Ε. Όταν έρχεται ο άλλος και σου φέρει ένα δώρο, σας σπίτι τι είναι. Πληρωμή είναι. Έτσι Λυρώνωσαι κι εσύ για να αλλάξεις γνώμη, για να ημερεύσεις, να πεις αλλιώτικα τα πράγματα, να σε επηρεάσουνε. Αυτό στο βάλα μου. Ο άλλος, συγγνώμη για τη φράση μου, τρώει τη χιλόπιτα της κολακίας, ο Ηρώδης έτσι ξέρει τι καταραμένο φίδι είναι και όμως λέει πιστεύει αυτά που του λέει ο λαός ότι εσύ είσαι Θεός άγγελος Κυρίου μπροστά στο λαό πατάξα σε αυτόν ε? τι? και γενόμενος σκολικό βρωτος απέψηξε η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθος και βλέπεις τι αρμονία υπάρχει μεταξύ παλαιάς και κενής διαθήκης αυτό που λέει εδώ υπάρχει στην πράξη <Κι> το βλέπουμε στην πράξη <Κι> και γενόμενος σχολικό απέψιξε. Αγαπητή αγαπητοί μου αδελφοί ανοίξτε τα μάτια σας εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Δυσκολεύει ο καιρό. Προσέξτε, δυσκολεύει ο καιρό, Καταργούνται τα σύμβολα. Ακούτε έτσι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Η Εκκλησία διώκεται. Καταργούνται τα σύμβολα, μη σας πω περισσότερα, θα τα δείτε, θα σας τα πω, σιγά σιγά θα τα ακούσετε όλα, όλα θα τα ακούσετε σιγά σιγά όμως, γιατί τώρα άμα τα ακούσετε όλα θα τρομάξετε, δεν σας προχωρώ, καταργούνται τα σύμβολα, μόνο αυτό σας λέγω. Καταργείται ο Σταυρός, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, θα γκρεμίσουμε τις εκκλησίες, γιατί ο Σταυρός είναι απ' έξω από την εκκλησία, ο Σταυρός είναι σύμβολο. Να φύγει ο Σταυρός! Okay. Και έχουμε κι άλλα σύμβολα έχουμε και άλλα σύμβολα. έχουμε και άλλα σύμβολα, τα οποία θα τα πούμε εν καιρό, εν, καιρό, εν καιρό σας τα λέγω όμως σήμερα είμαι μη μιλάτε σήμερα είμαι αύριο δεν γείμαι στόμερ καλό, καλός στο μεταφόβου έλεγε ο μακαρίτης ο διδάσκαλος okay. αυτά λέει που σας λέω κρατήστε τα μέσα σας μεταφόβου και με τρόμο. Είναι οι αλήθειες, είναι οι αλήθειες, με βάση αυτές τις αλήθειες σα εύχομαι να κινείστε στη ζωή σας όσες καταιγίδε κι αν συμβούν γύρω σας. Αυτό το οποίο θα έχετε μέσα σας ως απόλυτη αγάπη και ως απόλυτη αφοσίωση θα είναι μόνον ο Κύριος και η Εκκλησία και η αλήθεια και τίποτε άλλο. Ο Θεός να είναι μαζί μας.